σε σήμερα και καλώς ήρθατε στο ραδιόφωνο τίχο. και την is fitness. Μια άλλη που σφάζεται γεγονόι So it's o tu trafori il culo, o tu prepari eccetera. Φίλοι και αγαπητέ φίλε, πρέπει να ετοιμαζόμαστε για πραγματική άποψη. Yeah, let's get this. <laughs> Τώρα από τα πολλά που εκπροβλήθηκαν και ότι είναι η with <laughs> you. ponerse la lombra y que se repetean. μεγάλη την πρόταση, διότι, σου είπα και σου θα ξαναλέω, οι Ταμήλος και όλα αυτά τα προσώπατα, αν δεν το δουν στην πικρική του, την οποία μίλαγαν στη Στρούμπε, την Αγγίλη δηλαδή, δεν δίνεται να δικαταλάβουν. Αυτά συμβαίνουν, κυρία μου και κυρία μου. Μπες δεν γίναμε Ευρώπη. Μπες γιατί ξεπεράσαμε την Ευρώπη. I <laughs> να τίνει να προσθέσεις την γιατί και σε αριστερή πλατφόρμα του λαμπαντάνη. Η πρόταση είπε η αριστερή πλατφόρμα της κυβέρνησης είναι η ίδια μέρας που και προπορύψανε ο λαός υπερολογική και μπλα και μπλα και μπλα, λέει, <συσκλή> και της ιστορίας, όμως, η πραγματικότητα, όπως καταλαβαίνεις κυρίως τα κερδίδι είναι τελώς διαφορετική. Όσο για την κάθε συνείδηση ψήφρα των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, και την γνώση αυτών για το αν έχουν ιστορική ευθύνη, εμεί τι να πούμε τι, τι να τραγουδήσουμε, που είναι και ο Λαϊκός Αϊδός. Τι να πούμε τι εκεί να τραγουδίσουμε. Έχουμε αριστερός, οι οποίοι θέλουν να μας πείσουν και να γίνεται δουλειά. Έχουμε, ας πούμε, τον Παπαδεμούλη, αριστερότερος άνθρωπος του Πρόεδρος και του Ιούντιου, που θέλει να πείσει όλο τον κόσμο, να είναι σένα, δηλαδή, εμείς μας κόσμο, ότι η κυπέρνηση πουλεύει με τους δανεστές. Ναι, σου λέω, να το αλεύω, η Το δεν είναι η συμφωνία, said much in Ειδικά να ρωτήσω αν την να ρωτήσετε την οι υφικές αξίες της Ευρώπης επιβάλλονται από την ιδέα της και θέλουμε σχολείτε ποιες είναι οι υφικές και This is your problem. Υπηρεάζοντας τη Μεγανάχτησή σας από μέσα σας. Αλλά το που το είδατε το πήραν στα χέρια του Οι άλλοι και η κυρία του και το έκαναν όπως το Ακιά, δημινά, η είναι η ιστορία με τους νεοίτες και τους εθνίτες. Ακριβώς αυτή είναι η ιστορία. <Συλίου> Πάντως, ο... Ο a <laughs> que στις θέσεις για δύο εβδομάδες στους πελάτες τους ακούω ως τώρα. Ακούω ως καθημερινούς Ένας εκεί, δημοσιογράφος του πήγε νομίζω, και από την γανή θα τίποτε ο κόσμο καινόλιος μπαίνει στη δυστυχία ένας δεν ενδιαφέρονται για Εσύ θα συμφωνάζει να απειλώνεις και ο, όπως το ακούς και μην το θεωρείς καθόλου υπερβολή. Εντάξει, δεν το φαίνεται. Αυτό το λέει και του... του αλλά έκανε και, και χιούμε. Χιούμε. Επαλέτες, να πάρουν αυτή την να πάρουμε το και, το, λέτε, το να Dakar, εταιρεία, σε αυτό το χώρο σου δείχνω. Και αισθάνομαι ότι οι σάβε μια βαθιά Είναι προσφέρει το και οι προσφυγέ δεν στα Σε ελκύρια την ευκαιρία μου, διότι λέει αυτός, ας should be Ο Αντώνιο Καθώστα στο κοινό τη Γαβάρια του να αποδομήσει την Excuse sure. Ας τα αστυνομία τουλάχιστον να καταφύγουν και να κάνουν πάνω του μάδα. Λοιπόν, πιο πολλοί. Δεν έχει Όμως δεν θα είναι. θα είναι διαφορετική, διότι τους επάρκους τους λιγονίζουν τους κατακτητές, όπως το Τζορδάκο το Απαραίγνω στο μυαλό σας, που αυτή τη φορά είστε πολλοί, δεν μπορούν να σας αφαρήσουν όλους. Δεν γίνεται. Κατ' όχι ότι την έργοζε με κονσέρμα, αντί και κάτι παραπάνω, τώρα δεν γίνεται να συνεχίζεις και τώρα να έχεις μισθό από και μόνο επειδή με συλλήγες όρμα δεν με Συμβατάω τώρα εγώ εσένα. Θα ακούω, ε, τι σε πήθη, αυτός. some shit